οι οχτροί και τους φιλέψαμε ή και χωρί ιδέα Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί Πιστέψαν, θα τα το σας τον... να είμαστε, λοιπόν, εδώ μια ακόμα παρασκευή όπου ξιστά, ξιστά, ξιστά θα παράσει, λέει, από την Αττική, η κακοκαιρία. Ε, μπροστά σε μια ε, Μάλλον στο τέλος μιας εβδομάδας Και ένα Σαββατοκύριακο που υπολογίζεται Να είναι τουλάχιστον με πτώση θερμοκρασίας Για να είμαστε και σαφής, Αυτό θα υπάρχει, είναι αλήθεια, θα υπάρχει κρύο Κρύο και κακοί αέριδες Πολύ ισχυρή στα πελάγια. Είναι ο Real FM στου 19. Είναι... Ποιου 19, Βρεσιλιάνα? Στου 19,600 είναι που στέλνουμε τα μηνύματα, λέω εγώ στον εαυτό μου. Είναι ο Real στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, με SMS το στέλνετε στο 19,600 αφού γράψετε μπροστά Real. Με ε, τον υπολογιστή στούντιο παπκυριαλεφm.gr στο τηλεφωνικό κέντρο, ο αριθμό παραμένει 2,11200, 8,200 και. Να περάσω στους συνεργάτες χωρίς αυτούς Η εκπομπή δε βγαίνει, δεν δεν βγαίνει, έβγαινε και δεν θα βγαίνει ποτέ Παρότι ένας ακούγεται και ένα Από το χειροκρότημα μέχρι τη Μούτζα Χωρίς τους υπόλοιπους που δεν φαίνονται Καμία εκπομπή στα μαζικά μέσα ενημέρωσης Δεν βγαίνει και κανένα δεν του σκέφτεται όλου αυτού όταν βρίζει πατόκορφα από το πρωί ω το βράδυ, ούτε όταν χειροκροτά. Στη μουσική επιμέλεια είναι η αδερφούλα μου η Νάνση, στο τηλεφωνικό κέντρο Μαργαρίτα Βασιλά, και τον ε, ήχο σήμερα τον έχει στα χέρια του ο Μάριο Ο Καγής. Πήξαμε στην ασχήμη αυτή την εβδομάδα. Σε τσαμπουκάδε, σε ένα ύφο που ε, πόρο απέχει από αυτό που κάποιο μπορεί να θεωρεί διαχωρισμό ιδιωτικού και δημόσιου βίου. Μπήκαμε πάλι σε παλιές κλασικέ ιστορίες σκοφαντιών, κριτικών, μαγνητοφωνήσεων, μη μαγνητοφωνήσεων, δηλώσεων. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο, ούτε η νεκρή. Και εκεί που τα διαβάζει όλα αυτά και τα ζεις όλα αυτά, διαβάζεις και σήμερα ότι η προσωποποίηση της υγείας που είναι ένα εύζονας, στην Ελλάδα είναι και κοπλιμένο να λες αυτό, σαν είναι ένα παλικάρι δύο μέτρα και από σκερμπολίστας στον προμηθέα πατρών. Στα 24 του Αφού έκανε και δύο βάρδιες Περήφανος με τα τσαρούχια του Και το φέστο του Γύρισε στην, στα καταλήμματα τους Βρέθηκε νεκρός Δεν μπορούσε να κάνουν τίποτα Τα αίτια του θανάτου θα διαγνωστούν Σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι μας ξέρουμε Τη λέξη που αρχίζει από κάπα και συνήθως είναι η καρδιά Ήπουλο πράγμα Όταν δεν έχει διαγνωστεί εγκαίρος Και κυρίως να χτυπάει η νιάτα Και παιδιά Αυτού του αυτής της υγείας, αυτής της δεδομένης, δεδομένης καλής υγεία αυτού του αυτονόητου που οφείλουν να είναι τα νιάτα. έτσι λοιπόν σε αντίδραση για όλα τούτα και επειδή η Λεβεντογένα Κρήτη την έχει πληρώσει όρθα και ανάποδα δικαιολογημένα και δικαιολόγητα αυτές τις μέρες προτιμώ μόνο να πάω σε κάτι υγιές κλασικό και να έχει και σημασία ακόμα και αν χρειάζεται στις μέρες μας μετάφραση Ζάβαρα κατρανέμια σημαίνει λάβαρα μαύρα νέμισαν. Ήλαιο σημαίνει έλεο. Και λάμα λάμα ναμα νέμια το μαχαίρι το μαχαίρι μα νέμισαν. Τόσα χρόνια ανεμίζουν τα ρημάδια τα μαχαίρια, όπω λέει η κινάντση. Αλλά ο Γιάννης Μαρκόπουλο παραμένει ένα κομμάτι από την ωραιότητα της Κρήτη. Και μαζί με τη χοροδία εδώ το τραγουδάει ο ίδιο, έτσι για να καθαρίσουν κάπω τα αυτιά μα από την παρανόηση του TST λεβέτο για την κρήτη σαβάρα <σομίου> κατράνεια mala mana mana mana Τα Ετσι σας θέλω αρχίσανε και τα πρώτα μηνύματα Ο Θωμάς που ζει στο Καντέμπρι Έχει βέβαια την αγωνία του πως θα την περάσεις Λιάνα του Σαββατοκυριακού Όπως όλους ο υπόλοιπο κόσμος Αλλού θα χιονάκι και θα δείχνουν οι σε Ευτυχισμένα παιδάκια που βγαίνουν έξω για να πετάξουν οι και σε άλλε περιπτώσεις θα δείχνουν αγανακτισμένες μούτζε πολιτών που έχουν αποκλειστεί και δεν μπορούν να μπουν παραπέρα. Για να φτάσει τώρα, για να βγάλει και, πώς το λένε, ανακοίνωση η πολιτική προστασία πώς αντιμετωπίζεται αυτή η ιστορία Καταλαβαίνει ότι τα πράγματα προβλέπονταν πολύ χειρότερα από αυτό που θα είναι αλλά τελικά μπορεί και να μην είναι αυτό που μοιάζει. Αυτό που με ενόχλησε σήμερα είναι ότι υπάρχει μία εφημερίδα η οποία αναφερόμενη στην ωκεανίδα έχει την γενική της ωκεανίδα της ωκεανής και κουβάθηκα με γιώτα και έτσι αυτό το αστιάκι ξέρετε με αυτό το στραπατσάρισμα της γλώσσας το πολλακίζει δεν εστί φιλοσοφήν κατά νάγκην, και έχει περάσει δυστυχώς και στη γλώσσα. Λοιπόν και στέλνω για χάρη σου όπω το ζητά, και τους παραλαμβάνω και στέλνω ανταποδίδω χαιρετίσματα στον Νίκο από τον Ότιγχαμ Πέραση έχουμε στο exit της Αγγλίας εδώ στο Real FM Λοιπόν και έχω και ένα μήνυμα που δεν θα το διαβάσω και δεν θα το διαβάσω διότι αφορά στην εκπομπή του Μπογιόπουλου και αυτός ο Λένιν της Εκάλης Κοίταξε να δει, για το Λένιν μπορεί να πει ότι θέλεις και θα μπορούσε να θαυμάσει ένας στην νεκάλλη και ότι δεν τον είπε κανένας ποτέ οπότε αυτό το μήνυμα είναι να το στείλει στον Πογιόπουλο το σε μένα, γιατί δεν σου, σου άρεσε από αυτά που λέγανε για την Ουκρανία και τις βάστικες που υπάρχουν στην περιοχή λοιπόν επειδή α, δεν σου αρέσει να βλέπεις αυτά που δεν σε αρέσουν να βλέπεις και από το ψευδόνιμο φαίνεται ποιο είσαι σταματάω εδώ και πολύ μεγάλη χάρη σου κάνω γιατί έχω να πω κάτι για την άνοιξη ε, και ξέρεις εμείς εκεί είναι ξέρουμε καλύτερα την άνοιξη από εσά. Την νιώθουμε στο πετσί μα λίγο καλύτερα Και επειδή αυτό το επίπεδο της μπουρδολογία δεν το πάω Διότι δεν υπάρχει και ξέρεις ε, διαβατήριο εντοπιότητας για την ιδεολογική συνέπεια Ξέρω κάτι φασισταριά στην Εκάλι. Και ξέρω και κάτι φασισταριά στο πέραμα Ξέρω κάτι φωνιάδες φασισταριά στην οίκια Ξέρω κάτι φασισταριά σε λαϊκές που το παίζουν και σωτήρες του λαού οπότε δεν χαμπαριάζω από αυτού του είδους τα αστιακιά σε αυτό το επίπεδο ε, Με ενδιαφέρει όμω να σταθώ στη λέξη άνοιξη και να σταθώ στην άνοιξη γιατί άρχισαν όπως επισημαίνει και ο διζοσπάς δειλα με αμορφορμή τι διατηλώσεις σε Αλβανία και Σερβία να κάνει την εμφάνισή του, άρχισε, ε, να κάνει την εμφάνισή του και ο Βαλκανική Άνοιξη. Προσοχή, φίλοι, οχτρή, συντρόφια, ειλικρινά σα το λέω, προσοχή. Διότι μόλις αρχίσει η κουβέντα Άνοιξη πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε τις υπόλοιπες ανοίξεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με στρατιωτική εποπτεία και ανατοική ή ε, ε, συμμαχίας προθήμων μετεωρολογία ως άνοιξη. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτέ οι δύο χώρε βρίσκονται στο επίκεντρο των εξέλιξεων. Η Σερβία για την προσπάθεια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ να περιορίσουν τη ρωσική προοίση στα Βαλκάνια. Η Αλβανία για τα σχέδιά τη να ενσωματώσει βήμα-βήμα το Κόσοβο, προχωρώντας τη δημιουργία μια μεγάλη Αλβανία. Πάνω σε αυτά τα σχέδια εκφράζονται οι αντιδράσει και οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, όσο και στο εσωτερικό τη ΝΑΤΟ εκεί γιατί οι Γερμανοί αλλά και κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετικές απόψεις για τα συμφέροντά τους σε ό,τι αφορά την λεγόμενη ευρωατλαντική ολοκλήρωση και την ενοποίηση της Δυτικής Βαλκανικής. Επομένως κάτι περί κάτι αυταρχισμή, κάτι τέτοια κάτι αξιοποίηση της λαϊκής δυσαρέσκεια. Θα φτάσουμε να μιλάμε για την Βαλκανική Άνοιξη με τους ίδιους όρου που μιλήσαμε για αυτήν στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή, μερικά χρόνια στην Ουκρανία και όποιο έχει ρίξει μια ματιά και στην Αραβική και στην Ουκρανική Άνοιξη βλέπει τι τράβηξαν οι λαοί, τι βιώνουν μέχρι αυτή τη στιγμή, πώς ε, διευκολύνθηκαν ανοιχτέ υπεριαλιστικές επεμβάσεις και γιατί κανένας δεν πρέπει να αισθάνεται ήσυχο όταν οι μετερολόγοι των γερακιών. Έρχονται και σας μιλάνε για άνοιξη Στο μεταξύ εμείς Θα περπατάμε, θα περπατάμε και περπατάμε Όπως λέει ο Βασίλης Κωνσταντίνου Σε στίχους και μουσική Του Μιχάλη και του Αντώνη Φραγκεράκη Σε ποιο παράδεισο μας τα Βρήκαμε και κι ολούστερνα πηγάδια και περπατάμε και περπατάμε ποιο ψέμα ακολουθάμε Τι, <Τι> μας ποτίσανε και γίναμε κοπάδι ποτί του λένε έτσι αμάζει το τοχάβει Και περπατάμε, και περπατάμε και εδώ ξαναγυρνάμε Και περπατάμε, και περπατάμε Χωρίς να ξέρουμε που πάμε θα μου πει αυτός ο δρόμος που τελειώνει Δεν βλέπω πως και ποιο βαθιά νυχτώνει Και περπατάμε, και περπατάμε Που πάμε δεν ρωτάμε Υπάρχει έξοδος στο τούνελ που πηγαίνει η λάμψη που ζυγώνει Είναι το τρένο Και περπατάμε Και περπατάμε Που πάμε δεν ρωτάμε Χωρίς εσένα δεν υπάρχει η ζωή σου Όρια και Ανάστη, παραπατάμε, παραπατάμε, Παραπάτα με, Πουστάτσα Che και και che και patta και per και che και περπατάμε, περπατάμε, και <Τις> Λοιπόν, α, στο επόμενο τραγούδι. Σας έχω μια ωραία κλήρωση. Ο Μοχσίνι Χαμίντα είναι γεννημένος στη Λαχώρη του Πακιστάν το 1971. Τα μισά του χρόνια τα πέρασε εκεί, τα υπόλοιπα στο Λονδίνο, στην Αιώρια και στην Καλιφόρνια. Σίγουρα θα ήρθε και τι μέτωπος με τον χαρακτηρισμό που επιφυλάσσουν οι Άγγλοι στους Πακιστανούς όταν είναι μετανάστες και που μετά τον στρογγυλεύουν όταν ενσωματωθούν στη δικιά τους κουλτούρα. Είναι όμως προφανώς ταλέντο. Γιατί βρέθηκε πάρα πολύ νωρί να γράφει και μάλιστα να γράφει με τρόπο που να κερδίσει το 2018 το βραβείο λογοτεχνίας στο Los Angeles Times, να είναι φιναλής το 17 για το Man Booker και σας έχω εδώ από τον του Μοχσίν Χαμίντα, από τις εκδόσεις ψυχολιός τρία αντίτυπα για τους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν στο 211-2008-200 γιατί αφορά σε μια χώρα στο χείρος του εμφυλίου και τη συνάντηση δύο νέων ανθρώπων. Μια μαχητική ατίθαση νεάριοι Νάντια και έναν ευγενικό και σωστρεφή Σαΐντε Μόνο από τα ονόματα καταλαβαίνετε πόσο αδιανόητο είναι να ερωτευτούν και πού θα βρεθούν και σε ποια πεδία μάχης θα μπορέσουν να αντέξουν και να καταβάλουν το αντίτιμο για την συναισθηματική τους και όχι μόνον επιλογή Θα καταφέρουν να φύγουν από την πατρίδα τους περνώντα από μια τέτοια πόρτα που συνήθω δεν έχει επιστροφή. 2.1100-8.200, Μοχσίν Χαμίντ, έξοδο προς Δύσμα. Άλλωστε, εσεί που πιστεύετε ότι ανήκουμε είναι στη Δύση, κάτι τέτοια θα τα αισθάνεστε πάρα πολύ όμορφα. Η αλήθεια είναι ότι για την Ανατολή είναι πάρα πολύ δύσκολο μια δυτική γυναίκα να καταλάβει πώ μπορεί να ζήσει. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και πάρα πολύ δύσκολο να επιζήσει κανένα στη Δύση, νομίζοντα ότι εκεί αρχίζει και τελειώνει ο κόσμο. Πώ να σοπάσω, πάσω. που μπορώ να σοπάσω, δεν έχω καμία διάθεση να σοπάσω. Γιατί αυτό είναι από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ και από πλευρά στίχων και από πλευρά μουσική. Η μουσική είναι του Σταύρου Ξερχάκου. Η στίχη είναι του Κώστα Κινδύνη. Εδώ θα τα ακούσουμε από τον Χρήστο Θηβαίο. Το, είχα, το είχε τραγουδήσει σε πρώτη εκτέλεση ο Ξυλούρης έτσι για να μείνω και στο πνεύμα να αντιστέκομαι στα άσχημα και να κοιτάω μόνο τα όμορφα που θυμίζουν οτιδήποτε μπορεί να παραπέμπει σε κριτικό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Χρήστο Θηβαίος το «Πώς να σοπάσω. Είναι γραμμένο πίσω, εκείνο το τότε φάνταζε, πολύ πιο κρίσιμο από ότι σήμερα, 1972. Κρατήστε το στίχο, ο οποίος πολλές φορές αναπαράγεται ως ρητό, «Πώς να σοπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου». Μην το κάνετε. Πάσω, πάσω μέσα μου την όμορφια. Εγκλέψαν κι αυτοί που τους πίστεψαν Εγκλέψαν ανάπηροι Λοιπόν οι φίλοι μας η Αρετή Γράφει ευχαριστώ για το Μαρκόπουλο Τον άκουγα και σκεφτόμουν ότι είναι ένας βράχος που δεν κύλισε παρέμεινε βράχος Με αφορμή τα φαινόμενα άλλων Για να μην λέμε και ονόματα τώρα Το λέω και άλλον μέχρι τώρα υπεράνει υποψίας που ζητούσαν δημοψήφισμα για το Μακεδονικό. Βέβαια, μπορεί να έχω χάσει κάποια επεισόδια. Καθόλου απίθανο και αυτό. Καλό Σαββατοκύριακο με ζεστή καρδιά. Το τελευταίο κράτα αυτό έχει σημασία. Ε, εντάξει, ότι ο, ο Μαρκόπουλο είναι ένα βράχο, αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Και δεν ξέρω αν είναι ορατό όσο θα έπρεπε από πολλού άλλου. Λοιπόν, πάμε στον Κωνσταντίνο. Τη θερμότερη καλησπέρα, να είστε πάντα καλά, να τα χαρώ όλα αυτά. Ένα σχόλιο για αυτά που παρακολουθούμε όλες αυτές τις μέρες έχω την εντύπωση ότι η πολιτική ζωή του τόπου δεν έχει προηγούμενο γιατί καθώς διαβάζω την ιστορία δεν έχω βρει τόση πολύ πολιτική ξετσιπωσιά και σαπίλα ποτέ άλλοτε. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε και κάποιος να σου πει ότι είναι υποκειμενική σου εκτίμηση. Εγώ θέλω να σας τραβήξω την προσοχή σε κάτι που είναι πραγματικά δεν θα χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό είναι ανήκουστο, είναι υποτιμητικό τη νοημοσύνη και δεν μα μένει χρόνο και χώρο να το κουβεντιάσουμε. Για το δημόσιο διάλογο δεν το συζητάω καν. Δηλαδή δεν, δεν στέκονται αυτέ οι συζητήσει. Το παίρνω πάνω μου ως θέση και ω σχόλιο. και Σα καλώ να αρχίσετε να το σκέφτεστε. Γίνεται πολύ μεγάλη φασαρία, και λέω φασαρία γιατί περί πρόκειται. Δεν γίνεται ούτε συζήτηση, ούτε διάλογο, ούτε κουβέντα, ούτε πολιτική αντιπαράθεση για τα κόκκινα δάνεια. Και κατά έναν περίεργο τρόπο όλοι μοιάζει να συμφωνούν στο να βρεθεί μια λύση με στόχο βέβαια να σωθούν οι τράπεζες, γιατί οι τράπεζες κινδυνεύουν από τα κόκκινα δάνεια. Τον κόσμο που κινδυνεύει από τα κόκκινα δάνεια να χάσει το σπίτι του δεν τον σκέφτεται κανείς. Και εδώ έχουμε μια εντός εισαγωγικών πολιτική ματσαραγκιά χιδεότητα, η οποία άμα δεν την προσέξει κάποιο. Του διαφεύγει και παγιδεύεται σε ένα διάλογο. Όχι, είναι καλό το μέτρο, δεν είναι καλό το μέτρο. Φτάνει τα 130, δεν φτάνει τα 130. Τα 250 ποια είναι τα κριτήρια. Ποιο μπαίνει, ποιο δεν μπαίνει. Θα ακούγονται και μερικέ αστραφτερέ κουβέντε, ναι, αλλά οι μεγαλοφιλέτε αυτοί που να πληρώσουν, να του πάρουν τη βίλα και λοιπά Και από κάτω ο κόσμο χάνει κάθε μέρα 100, 200, 300 πληστηριασμοί την ημέρα πρώτη κατοικία. Ποιο είναι αυτό. Υπήρξε ο νόμο Κατσέλη. Εγώ σα λέω ότι είναι. Μέτριος νόμος Σας λέω ότι είναι κακός νόμος Σας λέω ότι είναι καλός νόμος Πείτε ότι είναι Είναι νόμος όμως Είναι ένας νόμος ο οποίος ήταν, είχε το χαρακτηριστικό της προσωρινότητας Είχε ημερομηνία λήξης και όταν ακούτε νόμου με ημερομηνία λήξη, να τρέμεται γιατί πάει να πει ότι η νομοθετική λειτουργία έχει γίνει κάτι σαν γραμμάτιο που ξαργυρώνεται, έχει ημερομηνία το οπισθογράφεται από την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση. Για γραμματιάκι μιλάμε τώρα. Λοιπόν, αυτό το γραμμάτιο, όποιο και να ήταν, προσέφερε χι ελπίδα σε κάποιου ανθρώπου. Και κατέφυγαν στον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσουν σε πλήρη αδυναμία οι περισσότεροι σε διαδικασίε σχεδόν ατομική πτώχευση. Τα σπίτια του. Ε, βέβαια, δεν κατέφυγαν οι μεγαλοφιλέτες Και αν κατέφυγαν και κάποιοι μεγαλοφιλέτε, αυτοί θα είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενό χεριού, ούτε καν των δύο. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γιατί ο νόμο Κατσέλη, γιατί είχε και μία εντό εισαγωγικών κοινωνική επαξία στην Ελλάδα, μόλις ακουστεί η λέξη πτώχευση, και δεν ανάγεται σε αστιάκι ο χαρελοστρικούπη. Δυστυχώ σε πτωχεύσαμε. Θεωρείται κάτι βαρύ. Πάμε λοιπόν. Ενώ υπήρχε αυτός ο νόμος και λίγοι, ενώ όλοι ξέρουν ότι υπάρχει πρόβλημα, ενώ πιέζουν οι χρεώστες που βγήκανε τώρα τελευταία και μας είπανε επισήμως καταμετρήσανε ότι καθένα και κάθε μία από μας ακόμα και τα παιδιά που είναι στην κοιλιά, ακόμα και τα γέννητα, χρωστάμε 29.200 ευρώ. Παρά 830.000 και ο καθένα. Τα χρωστάμε στους δανειστές μας, αυτού του λεγόμενου του εξωτερικού. Τώρα το ότι και υπάρχουν και Έλληνε που έχουν επενδύσει σε αυτά τα φάντζε έξω και χρωστάμε και σε αυτούς Δεν είναι θέμα εθνικότητα. Χρωστάμε 30 χιλιάρικα το κεβάλι Πριν να ανοίξουμε και ακουστεί το α του μωρού Το μωρό είναι χρεωμένο 30 χιλιάρικα Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες έρχονται και λένε ότι καταφέρανε μετά από σκληρέ διαπραγματεύσει, τύφλα να γίνει το 17ο που κατέληξε σε έναν έρπητα. Μιλάμε τώρα βαριέ διαπραγματεύσει, πολύ σοβαρέ, α πούμε. Μπήκε μέσα και ο Τσακαλώτο και ο Φλαμπουράρη και βριστήκανε και τσακωθήκανε και φωνάξαν του τραπεζίτε. Και ρίχτηκε ο Πολάκη στο Στουρνάρα και στου Τουρνάρα φώναξε του άλλου τραπεζίτε. Και ήρθαν εκεί ξένοι. Χάχα χασιμάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. 20 μέρε πριν αρχίσει η αρχίζει να μα λένε για το μεγάλο αγώνα που δίνουν να σώσουν τι πρώτε κατοικίε. Και καταλήξτε να λέει σε κάποια συμφωνία. Όταν ακούτε ότι η συμφωνία θεωρείται συνέχεια νόμου που έχει λήξει, γιατί η συμφωνία είναι άλλο πράμα και ο νόμος είναι άλλο πράμα. Ο νόμος έχει άλλου τύπου συνέπειες και η συμφωνία έχει άλλου τύπου συνέπειες. Και σε ποιο βαθμό εξατομικεύεται η συμφωνία, η όρη και ο τρόπος με τον οποίο... Και εφευρέθηκε τώρα και η καινούρια μη... Λέω μη για να μην πω κακιά κουβέντα κι εγώ στον Κεκέρογλου, η καινούργια μη τη εποχή. Πλατφόρμα. Εκεί λοιπόν που θα έρθει ένα σε λήξαντα νόμο ε, μία συμφωνία, έρχεται τσουπ καπάκι μία πλατφόρμα. Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα μπουν όσοι κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι του. Κατά την άποψή μου, να το χάσουν μια ώρα αρχίτερα, σα διαβεβαιώ δηλαδή. Έτσι όπω θα πάνε τα πράγματα, να με θυμηθείτε. Σε επίπεδο προεκλογικού ε, πυροτεχνήματο. Όταν ακούτε συμφωνίε κυρίων. Μεταξύ κυβέρνηση και τραπεζών για τα σπίτια του κόσμου, τότε νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται στο κεφάλι σα είναι όχι να νομοθετήσετε, αλλά να τοχτοποιήσετε τα κριτήρια με τα οποία ψηφίζετε. Η άποψή μου είναι αισιόδοξη. Αν σκεφτείτε ω λαό που τον νοιάζει μη χάσει ο διπλανός του το σπίτι, τότε θα σκεφτείτε σαν του στίχου του Οδυσσέα Ιωάννου και τη μουσική του Καραμουρατίδη με τη φωνή τη Ρήτα Αντωνοπούλου ότι μα ταιριάζει η ζωή και όχι τέτοιου είδου ενοικιαστήρια περί την ζωή μα. Το αντέξαμε να φτάσουμε στο πατοί. Και το βυθό τον είδαμε. Σα μακρινή στεριά. Και όταν όλοι λέγανε μα πήρε από κάτω. Στα πόδια μαθήκαμε. Ξανά. Που δεν πεθάναμε Στην πρώτη δυσκολία Και να που τώρα το Θυμάσαι και γελά Στο χιόνι κρύβονται οι φωτιές Στους φόβους τα αστεία Στις πέτρες το νερό Που ξέδιψάς και να πουτε μα μας μία βαριά κουβέντα Δε σπάσαμε σε μια κακιά στιγμή Στη λίπη μας καλή μα μας τη χαρά ταλέντα Να δεις που μας ταιριάζει η ζωή Φύκαν Ούτε στην τρέλα πέσαμε, ούτε και στα βαριά. Μόνο για λίγο μια στροφή. Μα έκοψε τη φώρα. Και κάθαρι τη βγάλαμε για άλλη μια φορά. Και να πούμε μα πω σε μια βάση. Δεσπάσαμε σε μια κακιά στιγμή Στη λύπη μας, μας ήταν καλή Μας τη χαρά ταλέντα Να τη που μας ταιριάζει <ΣΚΛΕΧΣ> <Εκλήψαν κι αυτοί>. Λοιπόν όποιο μπει στο ίντερνετ Και είναι και ο λίγο στρατόκαυλος Δεν έχει παρά να ευχαριστηθεί πάρα πολύ Από τις υπερπαραγωγές των Τούρκων Ρε παιδιά ειλικρά σας το λέω σαρκάζο προφανώς Εν όψη της πολύ επικίνδυνης άσκησης Λέω επικίνδυνη γιατί Γιατί είναι τεράστια Γιατί προσφέρεται για προβοκάτσια Γιατί προσφέρεται για επίδειξη δύναμη, Γιατί προσφέρεται για τύχημα Ό,τι είναι τέτοιου είδους και κινητοποιεί τεράστιε στρατιωτικέ δυνάμεις σε περιοχές επίτηδες γκριζαρισμένες και γίνεται και με... από χώρα του ΝΑΤΟ και στα πλαίσια διαδικασιών που το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να τι εμποδίσει και είναι η Τουρκία και μιλάω για τη Μαβί Βατάν, τη γαλάζια πατρίδα έχουν φτιάξει μια υπερπαραγωγή αλλά θέλει να προσέξει κανένας τη λεπτομέρεια και η λεπτομέρεια συνίσταται στο εξής ε, βλέπετε πλοία, καράβια, μουσικές από κάτω. Πώς έχει κάνει το ISIS, το ISIS, κάτι τέτοιο, το Ισλαμικό κράτος, κάτι τρέιλερ της φρίκη του. Λοιπόν, έχει κάνει μία υπερπαραγωγή. Λείπει μόνο το Μ Κρούζ, α πούμε, σαν την Τούρκη χαβαγελαρή. Λοιπόν, ε, αφού το έχει αυτό, δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι γύρω στα 45-50 δεύτερα, στο τελευταίο πλάνο, το στρατιωτικό, Βλέπεις αριστερά μια φιγούρα και δεξιά μια φιγούρα πάνω-πάνω Στρογγυλές σε στήλες φραγίδας Δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται Οι Τούρκοι όμως καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά Και όποιος προσέξει έχει υποστεί τους Τούρκους Επίσης ξέρει κάτι α, πολύ καλά Δεξιά είναι ο Κεμάλ και αριστερά είναι ο Μωάμεθο -πορτευτής. Δείτε λοιπόν που, είναι, ε, που θα κινηθεί Που θα κινηθεί σε, την, σε αυτόν τον νεοοθωμανικό αταβισμό που ζούμε αυτόν τον καιρό, που θα κινηθεί ανάμεσα στο Μωάμεθ αυτό τον Πορθητή και τον Κεμάλατα Τούρκ. Η άσκηση αυτή η οποία έχει στόχο να εγκαθιδρύσει διεκδικήσεις και απαιτήσει στον 28ο παράλληλο. Με θυμάμαι, μαζί με πολλούς άλλους, που χάθηκαν στον δρόμο ή ξεστράτησαν σε άλλες θέσεις να συζητάμε από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 για τον περίφημο 25ο ε, Μεσημβρινό και όχι παράλληλο, συγγνώμη κάθε φορά κάνω αυτό το λάθος τον 25ο Μεσημβρινό να έχει μετακυριθεί λίγο δεξιά για να πιάσει εκείνο το τρίγωνο το οποίο περνάει πάνω από τη Ρόδο κατεβαίνει κάτω, εξαφανίζει βεβαίως το Καστελόριζο και ακουμπάει στο, ανατολ, στο δυτικό τμήμα της Κύπρου το ανατολικό το έχουν εξασφαλίσει διά της εισβολής και κατοχής, ως νατοϊκή δύναμη και μία από τις τρεις εγκύτριες επίσης νατοϊκές δυνάμεις που ήταν η Ελλάδα και η Αγγλία, η Τούρκη και το λέω αυτό γιατί λίγο παραπέρα στα στενά του Ορμούζ τη μεγαλύτερη άσκηση της ιστορίας του κάνει το περσικό πολεμικό ναυτικό το Ιράν δηλαδή επομένως φανταστείτε ότι στο ανατολικό σημείο της γειτονιά μας από τη Μεσόγειο μέχρι τα στενά του Ορμούς έχουν βγει Οι, οι Ιρανοί κινητοποιούν εκατό πλοία Εκατό πλοία Βγαίνουν κάτω στου ωκεανού. Ιλικρά σα, λέω βγαίνουν στον, στον Ινδικό μέχρι κάτω ε, Οι Τούρκοι προσπαθούν να φτάσουν μέχρι την Αιγύπτο Αρχίστε να σκέφτεστε πολύ σοβαρά Μια και μπαίνει άνοιξη Και μια και αρχίζουν και μιλάνε για Βαλκανική άνοιξη Τι μας προετοιμάζουν εμείς θα το αντιμετωπίσουμε με ένα γαρίφαλο Μαριζακό, στοίχη και μουσική Ένα τραγούδι γεμάτο αγάπη Για να πάμε στις ειδήσει με λίγο περισσότερη αναπνοή Όπου το σε αγαπώ δεν ακούγεται Αλλά το νιώθει. Πρώτο σε κάθε μια γιορτή με τα φάνταρο. Και τώρα έρημο κορμί γιατί έτσι τάφερα η στιγμή Χωρίς συντρόφους και χωρίς κανένα θάρρος Πού να με πας, πού να με πας, πού να με σέριαλήσεις Το πόνο κι θα τον ζήσεις Έτσι που να φέρω καιρό να ζει Μονάχα ό,τι χερός Τι θες να κάνω πως δεν γέγου. αυτό Μες στο καμπίνι συνεχώς Σ' αυτό που με έριξες εσύ για να πεθάνω Πού να με πας, πού να με πας Πού να με σέριανήσεις Το πόνο που έχω στην καρδιά δεν θα τον σβήσεις Σου κουμπό. Δεν έχω δύναμη να πω στο πρώτο τρένο. Πού θα με πάρει να σωθώ και από κοντά σου να χαθώ. Μακριά από σένα, που με δυο και δεν Πού να με πα, που να με πα, που να με, με σερβιαλύσει. Το μόνο που έχω στην καρδιά δεν θα το. Λοιπόν, θα ακούσετε και πολύ ωραία νέα. Αυτέ τι μέρε πριν πάμε στι ειδήσει, δεν μ' αφήνε πάντοτε μέσα στι ειδήσει. Πανηγυρίζουμε σε επίπεδο survivor για κάποιε εξελίξει, χωρί να συνειδητοποιούμε ε, τα ταξικά του χαρακτηριστικά. Και έτσι λοιπόν, είδα κάτι πανηγυρικού τίτλου. Αριστερά και δεξιά, φεύγουν οι Τούρκοι. Από την Αθήνα αφήνουν το Χίλτον και θα το πάρει ένα Έλληνας επιχειρηματία στο Χίλτον. Το πρόβλημα είναι ποιο μένει στο Χίλτον, πόσο κοστίζει να μείνει στο Χίλτον και τι σημαίνει το Χίλτον, έτσι. Λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί θα αρχίσουμε πάλι να μιλάμε για τον τουρισμό. Και καθώ θα μιλάμε για τον τουρισμό, άμα κάνετε μια βόλτα στην Αθήνα θα δείτε ότι έχουν ξεφυτρώσει πάρα πολλά καινούργια ξενοδοχεία. Μερικά από αυτά λαμπερά και μικρά. Την ίδια ώρα τα ενίκεια για όποιον θέλει να μείνει στο κέντρο της Αθήνας έχουν πάει στα ύψη λόγω Airbnb που λέω εγώ δηλαδή λόγω της προσωρινή ενοικίασης και αυτής της αντίληψης και ταυτόχρονα την ίδια ώρα θα διαβάσετε ότι ένα Έλληνας συνεργάζεται με τη Mercedes και με την BMW για να προωθηθεί το θέμα της Uber και αυτό, αυτοί που ξέρουν καταλαβαίνουν πολύ καλά τι σημαίνει α, για την α, Ελλάδα και για τις α, χώρες όπου υπάρχει πρόβλημα μετακίνηση και πρόβλημα επιβίωσης ακόμα και των ταξιτζίδων. Στην τούρλα λοιπόν αυτή της ελληνοτουρκικής τάχα μου δίθεν αντιπαράθεσης σε ένα επιχειρηματικό επίπεδο όπως συμβαίνει και με το Survivor που δεν τζουλάει για να καταλαγιάσουν τα εθνικοπατριωτικά ε, ανακλαστικά και για να μην προσέξει κανένας τι διεκδικεί πραγματικά η Τουρκία στο Αιγαίο, έχουμε και την ιδιωτικοποίηση 10 ακόμα λιμανιών, πάντα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια έχουν φύγει και σε ξένα χέρια. Αναρωτιέται κανείς στις κρίσιμες στιγμές με ποια μορφή επίταξης και με ποιο τρόπο θα μπορέσει κανένας να χρησιμοποιήσει αυτά τα αεροδρόμια. Και ποιο θα την επιτρέψει και κάτω από θα την επιτρέψει. Τώρα έρχονται και τα λιμάνια Καπάκι. Ε, μιλάγαμε για το Θεσσαλονίκη, μιλήσαμε για το λιμάνι του Πειραιά, μιλήσαμε για την καβάλα που θέλουν οι Γερμανοί και θα την πάρουν την Αλεξανδρούπολη. Τώρα μπαίνουν και όλα τα υπόλοιπα, αρχίζουν με. Ελευσίνα, Ασπρόπρικο, Λαύριο, Ραφίνα και πάει λέγοντα. Να πασχίζει το κουκουέ, δεν μπορεί μόνο του, είναι προφανέ. Όμω δεν μπορεί και να καμώνεται ότι δεν το βλέπει. Αν αρχίστε και σκέφτεστε ότι θα ζούμε σε μια χώρα όπου θα χρωστάμε 30 χιλιάρικα το κεφάλι, τα λιμάνια δεν θα είναι δικά μα. Να μπούμε και να βγούμε από τα δικά μα τα λιμάνια όπω νομίζουμε και όπω πρέπει. Και όταν λέω να μπούμε και να βγούμε ω χώρα, όχι ω πολίτε τουρίστε για να πάμε στα νησιά μόνο, ούτε ω επαγγελματίε για να φορτώσουμε τα πράγματά μα με τιμέ και με μέσα που εμεί θα κρίνουμε ότι είναι χρήσιμα για τον πολίτο κόσμο. Πάμε και στα αεροδρόμια, πάμε και στα σπίτια. Πάμε και στα κατασχεμένα σπίτια, πάμε και στο χρέο του κατακεφαλήν και να μου πείτε αν μπορείτε να μιλάτε εύκολα για εθνική κυριαρχία και αν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα πράγματα με τη λογική ότι μια συμφωνία κυρίων μπορεί να καταργεί ένα νόμο και να μην έχει ακόμα καταργηθεί η Βουλή. Τι, τι χρειάζεται, μια πολιτεία και ένα καθεστώ το οποίο μπορεί να κλείνει συμφωνίε και με βάση αυτέ, τα μου να επιλύει τα προβλήματα του κόσμου με του πολιτικού να κάνουν του μεσολαβητή ανάμεσα στο κεφάλαιο. Και στου απελπισμένου από κάτω, ενώ δεν ισχύουν ούτε οι συλλογικέ συμβάσει όπω θα έπρεπε, ούτε οι πραγματικέ ταξικέ συγκρούσει, πριν φτάσουμε στι διαπραγματεύσει. Πάμε στι ειδήσει, και εδώ θα είμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση οι ειδήσει να είναι χειρότερε ή καλύτερε από αυτά που σα λέω. Μόνο χειρότερε μπορεί να είναι. Κλέτσανε, λένε είναι ο Real FM, 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Η Λιάννα στο μικρόφωνο, ο Νάντσι Κανέλη στην α, μουσική επιμέλεια. Στον ήχο για τη δεύτερη ώρα α, μαζί μου και στα χέρια του βρίσκεται ο ήχο, είναι ο Γιάννη Ωκαραγιαρβέκη. Ο και η Μαργαρίτα Βασιλά παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Και εκεί λοιπόν που συζητάγαμε για τα κόκκινα δάνεια και το πώ θα επιληθεί με συμφωνίε κυρίων, πάμε σε μία ακόμα καινοτομική προσέγγιση κατά τη γνώμη μου και την προσωπική πέρα από την πολιτική και την προσωπική εντελώς αντιδραστική και αντιεπιστημονική και κυρίως ιτοπαθή απέναντι σε έναν μεγάλο εχθρό για τα νιάτα που είναι τα ναρκωτικά Πάμε σε ένα νομοσχέδιο για τα ναρκωτικά και για την χρήση και μάλιστα τη χρήση σε την εποπτευόμενη από το κράτος Θα πάμε σε χρήση εποπτευόμενη από το κράτος Θα το βλέπετε σε λίγο παντού γραμμένο ως χέχ Χέχ, χώρι εποπτευόμενης χρήσης ΧΕΧ ε, θα βλέπετε και θα προσπαθείτε να καταλάβετε Και σε αυτό συμπλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ και η Χρυσή Αυγή Είμαστε εμείς απέναντι του ΚΚΕΜ γιατί πιστεύουμε ότι αυτός ο εχθρός μπορεί να νικηθεί και μπορεί να νικηθεί και να είναι νικηφόρος κυριολεκτικά για τους νέους που έχουν εξαρτηθεί αυτό όμως που έρχεται έχει τους εξής εξυγχρονισμούς γιατί έτσι θα είναι ο τίτλος του «Εξυγχρονισμός και αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών» σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σύσταση Εθνικού Ισιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις. Έτσι θα εμφανιστεί. Προσέξτε τώρα. Οι νεοπλασίες, το Εθνικό Ισιτούτου, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και ο εξυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των ιδιωτικών κλινικών για την απεξάρτηση. Δηλαδή αυτό που έχει λεφτά να πάει για την απεξάρτηση σε ιδιωτική κλινική δεν έχει λεφτά να αγοράσει καλή ποιότητας ναρκωτικά και να εξασφαλίσει το χώρο της ιδιωτική του χρήσης, έτσι, για να είμαστε και λίγο σοβαροί. Τι θα συμβεί λοιπόν, λοιπόν ε, θα ακούσετε την Νέα Δημοκρατία να προτείνει να χορηγείται από το κράτος η δόση για να μην μπορεί ε, κάποιο να κάνει εμπορία, να γίνεται δηλαδή έμπορος ναρκωτικών το κράτος στη θέση των εμπόρων ναρκωτικών. Ε, υποθέτω ότι σε ένα μελλοντικό ε, στάδιο θα υπάρχει και φουπουά στη δόση θα υπάρχει και στην παροχή υπηρεσιών και στην παροχή αυτών των πραγμάτων λοιπόν μαζί με τα διαβίου υποκατάστατα καλλιεργείται και η αντίληψη ότι μπορεί να περάσει σε ιδιωτικά χέρια η απεξάρτηση γιατί πια τα ναρκωτικά είναι περίπου αυτό θέλουν να μα πείσουν ένα φυσικό φαινόμενο και πρέπει να μάθουν να ζουν μαζί του φτάνει να μην δημιουργείται όχληση Έρχεται λοιπόν σε μια περίοδο που α, επενδύονται τεράστια κεφάλαια στο κέντρο της Αθήνας για την ανάπτυξη του τουρισμού και οι χρήστε των ναρκωτικών δεν χωράνε στο ελληνικό παράθυρο στον κόσμο όπως ακούγεται από τη διαφημιστική καμπάνια του Αρμόδιου Υπουργείου. Έτσι λοιπόν θα πάμε τώρα σε χορήγηση αδειών, ίδρυσης και λειτουργίας, συμβουλευτικών σταθμών, κέντρων θεραπευτηρίων σωματικής και ψυχικής επεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης ή άλλων σχετικών μονάδων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πέραν των ίδιων αναγνωρισμένων με το άρθρο 51. Δηλαδή είναι ένας άλλος τρόπος νομιμοποίησης, μη Στη χρήση ναρκωτικών. Μπήκανε και εκεί τώρα γιατί θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα έρχεται ο άλλο και θα σου λέει: Μα δεν πειράζει, την έφτιαξα την κλινική. Θα είναι μη κερδοσκοπικό παράρτημα πληρωμένων κλινικών. Ό,τι στίχημα θέλετε, το πάω και αυτή θα είναι η α, πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθετεί το πάγιο αίτημα τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ, του ακολουθεί κατά βήμα, για να υπάρχουν συνταγογραφήσει υποκαταστάτων από ιδιώτε, ανοίγοντα έτσι την κερκόπορτα. Για ανεξέλεγκτε χορηγήσει βουπρενορφήνη και μεθαδόνη εκτό του Οκανά. Τώρα, τι συμβαίνει στον Οκανά, εκεί όπου η θεραπεία είναι δύσκολη, είναι στεγνή, είναι η απεξάρτηση α, κοπιαστική, αλλά βγάζει νικητέ, έτσι. Και είναι πολλοί που έχουν βγει νικητέ. Είναι δύσκολο να φτάσει την πόρτα. Γιατί είναι δύσκολο να φτάσει την πόρτα του Οκανά, ακόμα και αν το θε, Γιατί δεν υπάρχει ούτε προσωπικό, ούτε χρήματα, ούτε τίποτα. Θα σμπαρελιαστούν οι εργασιακέ σχέσεις και στο ΡΚΑΝΑ και στο ΚΕΕΘΑ. Ε, θα έρθει η ρύθμιση για να προσληφθούν περίπου ε, για 6-12 μήνες διάφοροι ε, μόνον επικουρικοί, οι οποίοι θα πληρώνονται από τα ρημαγμένα ταμεία των οργανισμών. Θα πρέπει να διαχειρίζονται τη δική τους εργασιακή ανασφάλεια και την αύξηση των υποτροπών που προκαλεί στους εξυπηρετούμενου η έλλειψη του μόνιμου προσωπικού. Σε αυτό το φόντο όσοι άνθρωποι θα φτάνουν μέχρι τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα για να κερδίσουν τη μάχη της επεξάρτησης, η κυβέρνηση τους αντιμετωπίζει ε, όχι με μια κοινωνική επανένταξη ως τα όφιλε και με μόνιμη και σταθερή δουλειά αλλά τη δυνατότητα, προσέξτε, δημιουργίας κοινωνικών συνεταιρισμών ένταξης θα λέγονται ΚΙΣΕΝΑ, το ΚΙΜΕΟ με όπου θα αμείβονται ανάλογα με την παραγωγικότητά τους και το χρόνο της εργασίας τους. Δηλαδή θα έχουμε κοινωνικούς συνετερισμούς επανένταξης από χρήστε, θα έχουμε ε, ιδιωτικοποιημένη σύνταγογράφηση υποκαταστάτων, θα έχουμε μικιό που θα αναλάβουν μη κερδοσκοπικά την οργάνωση της κοινωνίας για αυτό και όλα αυτά θα έχουμε και χώρου στους οποίους Ειδικά οι χρήστες σύριγγας θα μπορούν να πηγαίνουν να το κάνουν με εποπτεία Φτάνει να μην πάρουν τη δόση τους Πώς σας φαίνεται αυτό για μάχη Αν το πάρετε αυτό για μάχη και θέλετε τα νιάτα να κερδίσουν αυτή τη μάχη Πώς σας φαίνεται να εκπαιδεύετε το παιδί σας να πάει σε ένα πόλεμο Ή να του λέτε ότι θα τον κερδίσει Αν καταφέρνει να στέκεται όρθιο και να τρώει σφαίρε σε σημείο που δεν θα του αφαιρούν τη ζωή Να μάθει δηλαδή να τις αντέχει. Κατά αυτήν την έννοια, δεν ξέρω τι να σας πω, πω να μόνο αντιμετωπίσω τα πάντα με τα μάτια ορθάνυχτα, παρά το τραγούδι που λέει με τα μάτια κλειστά, η στίχη είναι του Παναγιώτη καλατσόπουλο όπως και η μουσική. Και εδώ θα ακούσετε από τη Γιώτα Νέγκα και το Χρήστο Νέστορα μια εξαιρετική α, ερμηνεία που έγινε live με προσθήκη ηλεκτρονικής κιθάρας. δεν <Καινίς> <Καινίς> <Καινίς> <Καινίς> <Καινίς> <Καινίς> <Καινίς> Θα θέσει να με πονέσει πάλι όπως εσύ. Κι αφού είπαμε για με τα άκρια στεγνά, τα παραθύρα αφήνω. Πολημέρα πίστευα. <Κι> Ποτέ δεν θα Μου να ζήσω. Sotave e ότι ο κόσμος ασχολείται μόνο και η κυβέρνηση με τα κόκκινα δάνεια, κάνετε ένα λάθος. Τα κόκκινα δάνεια θα έχουν δωδεκάμενη διάρκεια, έτσι, και θα φαρά μόνο σε αυτά που έχουν κοκκινήσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 18 Από εκεί και μετά μ. υπάρχει και μια προϋπόθεση η είναι πολύ βαριά και αυτή πρέπει να αντιλάβετε υπόψη σας, ότι ε, τα τυχόν κατάθεση αίτησης του δανειολήπτου για προστασία από τα αρμόδια δικαστήρια, θα έχει προπόθεση να αποπληρωθεί το 30% τη ληξιπρόθεσμη οφειλή μέχρι την εκδίκαση τη υπόθεση. Θα μου πείτε, βέβαια, ο τρόπο με τον οποίο εκδικάζω τα πράγματα. Α, oh, είναι πολύ χρονοβόρο στην Ελλάδα, άρα τα πράγματα σα φαίνονται και λίγο καλύτερα. Προσέξτε, γιατί για άλλα χρήματα είναι αλλιώ τα πράγματα. Είναι διαδικασίε εξπρέ. Λοιπόν, προκυρήθηκε άμεσα και με διαδικασίε εξπρέ διεθνή διαγωνισμό για να δοθεί επιτέλου άδεια καζίνο φιλέτο του ελληνικού. Έτσι να μπορέσουμε δηλαδή να δούμε επενδυτές και ζεστό χρήμα έτσι ώστε η σύμβαση να περιλαμβάνει εκτός από την άδεια λειτουργία του καζίνου και ευραίος φάσματος δραστηριοτήτων και ορίστηκε η ιδιοκτησία που θα έχει κάποιος που θα κερδίσει τη σύμβαση στην περιοχή του καζίνου και των υπολείπων δραστηριοτήτων των ευαγών αυτών ιδρυμάτων σε 30 χρόνια. Πρέπει να υποβάλουν τι προσφορέ του μέχρι τι 22 Απριλίου. Το λέω σε εσά, μήπως ενδιαφέρεστε. Διότι γνωστόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να ενισχύσουν την πατρίδα με επενδύσει οι οποίε να είναι δημιουργικέ και χαρούμενε, όπω είναι το καζίνο. Ε, αυτά είναι. εντάξει, η Ελλάδα είναι η Βαλκάνια, δεν είναι Πέσα είναι τούτο γυναικείο. Είναι η καθημά Ανατολή. Εγώ προτιμώ τη Σχέτι Ανατολή ω τίτλο τραγουδιού α, από του Τι Πότα. Και μαζί τους το Σοκράτη α, Μάλαμα Δηλαδή κλεαρένεση, μάνου τσάου, χέρι χέρι, δίπλα δίπλα Πορκεσέρα Πορκεσέρα Πορκεσέρα Να ματήλει ένας ήλιος σαν φωτιά Στα μάτια όπω παλιά στις σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά μια παραλία για να απλώσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά που αρχεσέρα και γιοντεύει, Σπαγιέλα μα, που Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Και όλο θα φύγω, λέω θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία τη ζωή μα. Και πώ ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μα. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Να ανατύλει ένα σύννεφο που καίει και σκορπάει την ερημιά. Να ταρμοστούμε με στα μάτια όπω παλιά στι ομορφιά, στι ομορφιά στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλωσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί. Στη στι ομορφιά, στι ομορφιά στη γειτονιά porque será que yo te visto allí en la mar? Será que yo te vi que yo te vi θα μου για άλλη μια πως δεν πειράζει Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια Θα ζουνε μια ζωή μεσα στα παραμύθια Όχι μαμά δεν είμαι έτσι όπως μύθια, Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω Τα μαθήλια μας ήλιο φωτιά Ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Nada mozuma esta mafia vos falla, ti so mafiasz, ti so morfiaste y tzá, porque serán que io te visto ay en la mano, porque serán que io te vi, que io te vi, porque serán que i visto allá en la mano. Será. Κι έτσι απλά που μας κοιτά και πλησιάζει Το τέρας που σε κυβερνά πόσο μου μοιάζει Έχουμε φλέβα που χτυπάμε σε στα βράδια Και το ρυθμό της ψάχνει να βει στα σκοτάδια Όλοι ο ένας και το χέρι μου απλώνω Κάμια φορά την εντολή μου μετανιώνω Λοιπόν, έρχονται τα ωραία σας μηνύματα και θαρρεύω ειδικά σε μια εποχή όπου υπάρχει πια λίστα προτεραιότητας στα φαρμακεία για τα εμβόλια. Σε μια χώρα που άρχισε να έχει έξαρση τη ηλαρά, γιατί υπήρξαν και οι μόδε και οι μανουλόμοδε, δηλαδή κάτι μανούλε που παίρνουν τηλέφωνο το γιατρό και τον ρωτάνε Να δώσω αυγό στο παιδί, ε, μ, μ, Να δώσω αυτό στο παιδί, Να κάνω. Δηλαδή, ε, μανάδε που μεγαλώνουν χωρί να ακούνε τι διπλανέ του γύρω-γύρω, κάτι, την κοινή εμπειρία, την καρδιά του το ρε παιδάκι μου, την καρδιά του και τη φύση του την ίδια και μεγαλώνουν με χειρίδια με έχει ίδια. Δηλαδή, πάμε σε χώρου αποπτεβόμενη ανάπτυξη παιδιών, σε χώρου επιπτεβόμενη χρήση ναρκωτικών, σε χώρου επιζογόμενη πτόχευση τραπεζών, σε χώρου επιπτεβνε. Και υπάρχει ένα υπερεπόπτη, παντεκόπτη ο φθαλμό, ο οποίο σου λέει τι πρέπει να κάνει, πώ πρέπει να σκέφτεσαι, πώ πρέπει να αναστέξει, πώ πρέπει να ανατρέψει το παιδί σου, πώ να αγαπά, πώ να πει, πώ να πηγαίνει, όλα μαζί δηλαδή. Είναι σημειώσει σημειώσει. Ε, και δεν είναι τα ευθύνδια αυτά που σας στέλνουν άκλα αυτό και μετά όλοι μαζί σου μιλάνε για πρόληψη πρόληψη, ήθελα να ξέρετε τι πρόληψη υπάρχει όταν τα παιδιά πάνε στο σχολείο τι πρόληψη υπάρχει από τη νομοθεσία για να εμβολιάζονται τα παιδιά. Τι πρόληψη υπάρχει για να ελέγχονται η υγεία τους όταν πρέπει και όπως πρέπει. Αν υπάρχουν γιατροί στις σχολικές μονάδες, για να ξεκινάει από τον νημπιαγωγείο και να ξεκινάει από το δημοτικό. Αφήστε τα αυτά, δεν στέκουν. Έτσι λοιπόν μου στέλνει ο Ανδρέας. Ο φίλος μου ο Ανδρέας, ο καταπληκτικός από το Λονδίνο. Λοιπόν, αφού μας λέει hello Λιάννα Λοιπόν, να προσθέσω ότι οι ελεγχόμενες κλινικές είναι ήδη γνωστές στη Γερμανία ως, όταν το είπα, δεν το ήξερα, Ανδρέα μου, shooting galleries. Shooting galleries. Δηλαδή, έθουσες, γαλερίοι που πας και σε πυροβολάνε. Shooting galleries. Ε, ε, ε, γιατί, στην πραγματικότητα, ε, οι Άγγλοι λένε στα αγγλικά shoot, ε, όταν λένε για την Έννηση. Το κάνω Έννηση είναι, I shoot an injection, έτσι. Λοιπόν, shooting galleries. Κυριολεκτικά σφαίρες, δηλαδή. Αυτή η αλλαγή τη γλώσσα βολεύει πάρα πολύ την άποψή μου. Ότι εκεί πα και πυροβολείσαι. Περιέργω, σημειώνει ο Ανδρέας ότι στη λεγόμενη Ανατολική Ευρώπη οι χρήστε ηρωίνη εμφανίστηκαν μετά το 1990. Τι περίεργο. Τι περίεργο. Δηλαδή, εκπληκτόμεθα που έγινε και η εισαγωγή αυτού του καταπληκτικού καπιταλιστικού παιχνιού. Λοιπόν, εν μέσω χειμωνιά, μου γράφει ο Ανδρέας μου στείλανε σήμερα από τη δουλειά οδηγίε για το πώ πρέπει να φέρομαι όταν έχω ίωση. Όχι, δεν μου είπανε να φάω σούπα και να πάρω ντεπών. Αυτό που μου είπαν είναι το πώς πρέπει να γράφω το σχετικό mail στο εκάστοτε αφεντικό. Το γραφείο προσωπικού παραδέχτηκε ότι υπάρχουν και αυτοί που λένε ψέματα ότι είναι άρρωστοι για να κάτσουν σπίτι, αλλά εστίασε σε όλους τους άλλους που ντρέπονται όπως, φέρετε, ε, όπως φαίνεται να μιλήσουν όταν δεν είναι καλά. Πήγα να πάθω ένα πονοκέφαλο, αλλά μετά έσκασα στα γέλια. Και σε ρωτώ, γιατί τόση βαβούρα να μα πούνε οι τάχα μου δίθεν καλοθυλητέ το πώ πρέπει να σκεφτόμαστε και να πράττουμε. Εγώ που είμαι και νευρογεντρό, ξέρω πω αν δεν έχει εγκεφαλική νόσο και συγκεκριμένα άνοια ή σχιζοφρένεια, ή αδιάγνωστη πολιτική νόσο και συγκεκριμένα σκατά στο κεφάλι και ναρκισσισμό, η σκέψη ερημάδα, λέει ο φίλο μου Ο Ανδρέας, δουλεύει μια χαρά. Το μόνο που θέλει είναι κατάλληλο χώρο να εκφραστεί ελεύθερα. Συμφωνώ. Απολύτως Γι' αυτό και σου χαρίζω το Άσμα Σε μια εξαιρετική ερμηνεία της Μελίνας Ασλανίδου Μόνο μια φορά Του κραουνάκι Όταν δεν ασχολιόταν με λούγδες. Βρεθήκαμε άλλη μια φορά, πρώτη μου φορά σε όλα νερά, Έμαθα θα και πως λέντο για χαπίπη Μια και Ούτε μια φορά. Κι ιστερά κανονισά και δε σου τηλεφωνισά. Ούτε μια φορά. Τη ορκομοσία του Μπαρακο Ομπάμα, ένα ενηγματικό δισεκατομμυριούχο, εγκαθίσταται στου κήπου, μια παραμυθένια προστατευμένη γειτονιά στο Greenwich Village. Οι κάτοικοι τη με περιέργεια αυτόν τον κεντρικό νεοφερμένο με την οικογένειά του. Μαζί με το αλόκοτο όνομα, την περιέργη προφορά και μια αναμφισβήτητη άβρα απειλή, ο Νέρων έχει φέρει και τους τρεις γιους του τρει γιου του. Τον ίδιο φοιή, αλλά αγοραφοβικό και αλκοολικό πέτια, τον Απου, τον φανταφτερό καλλιτέχνη, αχόρταγο σεξουαλικά και πνευματικά, που η φήμη του φτάνει 20 τετράγωνα πιο πέρα, και τον Ντι, το 20 διάχρονο μωρό τη οικογένεια, που κρύβει ένα εκρηκτικό μυστικό. Δεν υπάρχει μητέρα ούτε σύζυγος Τουλάχιστον ω που η Βασίλισσα, μια λιγερή Ρωσίδα μετανάστρια, διπλαρώνει τον Εβδομητάρι Νέρονα και γίνεται η βασίλισσά του. Μια βασίλισσα που χρειάζεται διάδοχο. Οδηγό μα στον κόσμο των Golden είναι ο γειτονά του, ο Ρενέ. Ένα φιλόδοξο νεαρό κινηματογραφιστή που μαζεύει υλικό για να κάνει μια ταινία για του Golden Υποκύπτοντα τη γοητεία του, μπλέκεται μοιραία στου καυγάδε, στι απιστίε και στα εγκλήματά του. Στο μεταξύ, σαν άσχημο καυτό αστείο, ένα κακό που μοιάζει να βγει και από κόμικ, ξεκινάει μια χοντροκομμένη προεδροπική καμπάνια που αναστατώνει ολόκληρη τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, Πρόκειται για τον χρυσό οίκο του Σαλμάν Ρουσδί. Για όποιον δεν ξέρει και τι νεότερο, α χτυπήσει Σαλμάν Ρουσδί, να δει τι σημαίνει στατανική στίχη, τι σημαίνει να έχει βγει φετφά ή ε, φάτουα, όπω λένε, ε, για την καταδίκη του και την εκτέλεσή του, πόσα χρόνια κρυβότανε, πώ το προστάτευσε η φρετανική κυβέρνηση. Πρόκειται όμω για πολύ σοβαρό και καλό συγγραφέα. Λοιπόν, ο χρυσό οίκο του ε, Σαλμάν Ρουσδί σηματοδοτεί την θριαβευτική συναρπαστική επάνωδο του Σαλμα στο ρεαλισμό. Είναι μια δυνατή και επίκαιρη ιστορία, υπομένη με τόλμη και με μαεστρία, που πάντα χαρακτήριζαν το ρουστί αυτόν τον διάσημο συγγραφέα, με φόντο την κουλτούρα και την πολιτική της σημερινής καπιταλιστικής Αμερικής. Έχω τρία βιβλία, τρία αντίτυπα από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», δεν έχει κυκλοφορήσει τώρα, τώρα, τώρα κυκλοφορήσει, σε φρέσκο-φρέσκο εδώ στα ελληνικά. Α, για τους τρεις πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211-2008-200 και με φόντο βέβαια τον Goldman. Τι θα μπορούσα να σας παίξω. Λοιπόν θα σας παίξω Βαγγέλη Γερμανό έτσι όπως δεν έχετε ε, συνηθίσει να τον θυμάστε και να τον ακούτε. Η πλέον εξία, στήχη, μουσική, ερμηνεία, όλα δικά του, όλα δικά του. Από μικρή φαινό πως έλεγε το πείμα και την ψυχή σου φούλησε στο άτιμο το χρήμα. Εγώ δεν ήθελα πολλά μαζί τα θέλε όλα για άνοια, μου πέταξε στη φόλα. Έγινα θυσία μα εσύ δεν πας καλά η πλεονέξια μες στο έμα σου κιλά η πλεονέξια μες στο αίμα σου κιλά κι αφού με και βρήκες άλλο τέρι, ε τα ματάκια μου και πήγα σ' άλλα μέρη Σε υπεροκειάνια και πετρελεοθόρα Λαθρέπιβα βατισε έγινα και βγήκα σ' άλλη χώρα Έγινα θυσία μα εσύ δεν Πλέον η πλέον εξιά με στο έμα σου κυλά. Η στο έμα σου κυλά. και μάτωσα στα έρημα τα ξένα. Και η αγόραζα για σένα. Τα μάζευά σε καρποστάλ, στη φέξη και στη χάση και στο φινάλες κάρωσα, το στόλο του ονασι. Έγινα θυσία, μα εσύ δεν πας καλά η πλέον μες στο αίμα συγκύλα Λοιπόν, να πάω και στα μήνυματά σα, έτσι όπω έρχονται, να από χαιρετίσματα και να τα αντιγυρίσω. Στην ταλαιπωρημένη και δοκιμασμένη Κύπρο, όπω γράφει ο ίδιο ο Νικόλα, από που και στέλνει α, την αγάπη του και που ακόμα το Κυπριακό δεν άνοιξε, θα ανοίξει αυτέ τι μέρε. Είδα και τι δηλώσει φίλε μου Νικόλα κάτω. Είδα και το πώ αντιμετωπίζεται το ζήτημα και πώ πάει να εξελιχθεί. Περίμενε να τελειώσει αυτή η άσκηση, να δούμε πώ θα τελειώσει και τι καινούργιε συζητήσει θα γίνουν. Γιατί να θυμάστε, όλοι σα πάντα, παρότι το μεσημέρι είχε συμβούλιο εξωτερική πολιτική υπό τον κύριο Κατρούγκαλο, που δεν ήταν ούτε εκείνο παρόν, κανεί μα δεν ξέρει τι συζήτησε ο Τσίπρα με τον Ερδογάν δύο μισή ώρε. Έχει αρχίσει η κουβέντα για κάτι πάρα πολύ βαρύ, ω λέξη και μόνο. Ε, προσέξτε το καλά, πάμε σε συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Συνδιαχείριση θα λένε. Θα πρόκειται για συνεκμετάλλευση στην πραγματικότητα. Η λέξη όμω θα είναι συνδιαχείριση του Αιγαίου. Θα πάμε σε συνδιαχείριση, θα πάμε σε σύμπραξη, θα πάμε σε συνεκμετάλλευση. Θα πάμε σε ένα συν που θα είναι θετικό. Θα είναι πολύ θετικό. Τώρα, ποιο το υπαγορεύει, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε. Αν δεν υπήρχε μέσα κανένα. Δυο μισή ώρε κουβεντιάζανε. Πήγε όλο το πρόγραμμα πίσω σε τέτοιο βαθμό. Που παρολίγο να ματαιωθούν και όλε οι υπόλοιπε επισκέψει τουριστικέ, γιατί περί τουριστικών επρόκειτο, ε, στην Χάλκη και στην Άγια ε, Σοφιά. Είχαν δίκιο οι έξιδες βέβαια, που δείχνανε σε μια εξαιρετική ε, γελιογραφία το τσίπρα να κοιτάζει προ τα πάνω στην Άγια Σοφιά και να λέει: Εκεί τα ρέτια έφτιαξε ο Δίκιο είχαν. Είναι από τα ευστοχότερα και ωραιότερα ε, σχόλια, με πραγματικό χιούμορ και σαρκασμό που έχω δει. Πάω και στη φίλη σταματία, Καλησπέρα Λιάνα, επειδή στη θρησκεία του καπιταλισμού οι εκκλησίε του είναι οι τράπεζες, ο παράδεισος είναι ο πλούτος και κόλαση είναι η φτώχεια, οι άγιοι είναι η πλούσιοι, η αμαρτωλοί είναι η φτωχοί, η πολυτέλεια είναι η ευλογία, τα λεφτά είναι ο Θεός. Του τι περιμένουμε και τι νομίζει ότι μπορούμε να περιμένουμε ότι θα ήταν η συμφωνία για τα κόκκινα δάνεια που είναι η μεγαλύτερη απάτη. Άστα, καλό Σαββατοκύριακο, με ζεστή καρδιά την προθέρμανση την κάνει εσύ με την ωραία σου την εκπομπή. Ε, η ωραία μου εκπομπή δεν πρόκειται να αφήσει πάντω να το ξέρετε και το λέω αυτό στη φίλη μου την Πούπε και σε πολλέ άλλε φίλε και φίλου ε, που έχουν ε, ε, έγνοια για αυτό το ζήτημα. Δεν πρόκειται να το αφήσω το θέμα των ναρκωτικών. Ε, θα έρθει το νομοσχέδιο, θα ανοίξει. Συζήτηση στη Βουλή και θα πρέπει να το δούμε Εν γνώση μου Και όλων των συντρόφων μου στο Κουκουέ Όταν αντιμετωπιστούμε για μία ακόμα φορά Όλοι πλήν λακεδαιμονίων Γιατί αφού συμφωνούν από Το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη Χρυσή Αυγή Με τα ΧΕΧΑ ε, Να περιμένετε Να δείτε και εκδηλώσεις Συμπαράστασης έξω από τα κέντρα Στους δοκιμαζόμενου Νεαρούς κατά τεκμήριο πολίτες, γιατί σα θυμίζω ότι αυτόματα μηχανήματα για την φαρμακευτική κάναβη ανοίγουν το ένα πίσω από το άλλο στην Αθήνα, αλλά τα μηχανήματα που πούλαγαν φρέσκο γάλα κλείσανε, διότι και αυτό πρέπει να περάσει από μια κάποια διαδικασία. Όλο ο κόσμο, είσαι εσύ. Α, άμα καταφέρετε αυτό να το πείτε σε κάποιον, σαν τον Κώστα Χατζή, τη Μαρινέλα και σε στίχου Σώτια Τσότου, μαζί με του Αθηναίους που είναι μέρο τη ορχήστρας τη Νανά Μούσχουρη, μπορεί και κάπου να βρείτε μία διέξοδο που δεν χρειάζεται τέτοιου είδους φαρμακευτική αγωγή Πόσο σου μοιάζει σκιά που από μακριά πλησιάζει ο κάθε ίσκιος που περνά νομίζω Όσο μοι νοιάζει είσαι εσύ Μέσα στα πλοία είσαι εσύ Μες στις αφήσεις είσαι εσύ Και τρέχω και περάω Πολύ, πολύ είσαι εσύ εσύ που πια δεν μ' αγαπάς, Όλος ο κόσμος είσαι εσύ Και που άλλο να πάω Όλοι, όλοι εσύ Εσύ που πια δεν Όλος ο κόσμος είσαι εσύ Και που άλλο να πά. Όταν μιλάνε συγκανα εσύ μιλάς νομίζω σε κάθε βήμα που περνά το βήμα σου γνωρίζω Μέσα στο σκοτάδι είσαι εσύ μέσα στα φώτα είσαι εσύ μέσα στα τρένα που περνούν Εσένα κοίδα, πολύ πολύ είσαι εσύ Εσύ που πια δεν μ' αγαπάς. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ Μπορώ να την στην εκπομπή Σας είπα και ξέσπασα και λιγάκι Με το παρατσούκλι Λένιν της Έ ε, Όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται Κάθε φορά που οι κομμουνιστές έχουν Διαφορετική άποψη για τα πράγματα α, Το χειρότερο απ' όλα Για αυτούς που χρησιμοποιούν Τι είδους Είναι ότι ερχόμαστε και δικαιωνόμαστε Και στο τέλος μετά α, Πρέπει να παλέψουμε και για αυτούς Που δεν θέλουν να σηκωθούν Παρότι το χέρι πρέπει να πλώνονται σε αυτόν που θέλει να σηκωθεί Λοιπόν, διαβάζω από την κατιούσα που αναδημοσιεύει με τη σειρά της από το κούστη της σε Ένα εξαιρετικό κομμάτι για τον Λένιν που υπάρχει στην Νέα Υόρκη Είναι εξαιρετικό αφιερωμένων στους Λένινες της Κάλης Είναι ένα άγνωστο σοβιετικό άγαλμα που σκιάζει κυριολεκτικά την πρωτεύουσα την οικονομική αυτού του κόσμου ένα φάντασμα πλανάται πάνω από τη Νέα Υόρκη τι τελευταίε δεκαετίε και δεν είναι άλλο από εκείνο του Βλαδιμίρ Λένιν. Η Νέα Υόρκη, το σπίτι δεκάτων αγαλμάτων από όλο τον κόσμο, έχει στην καρδιά τη και ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Ένα άγαλμα του ηγέτη τη Οκτωβριανή Επανάσταση, Βλαδιμίρ Λένιν, σοβιετική μάλιστα κατασκευή. Η ιστορία του Αμερικανικού Αγάλματο του Λένιν δεν είναι συνηθισμένη, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανεί τον έντονο αντικομουνισμό που χαρακτηρίζει τι ΗΠΑ ήδη από την εποχή του ψυχρού πολέμου. Το Άγαλμα κατασκευάστηκε ύστερα από ανάθεση του Σοβιετικού κράτου. Όμω, η ανατροπή τη Σοβιετική εξουσία το 1989 δεν του επέτρεψε ποτέ να τεθεί σε δημόσια θέα στη Σοβιετική Ένωση ή στη Ρωσία μετέπειτα. Την ίδια χρονιά, όμω, στο East Village τη Νέα Υόρκη κατασκευάστηκε μια πολυκατοικία 130 διαμερισμάτων που έλαβε το όνομα Red Square, κόκκινη πλατεία. Οι κατασκευαστέ τη πολυκατοικία, οι Μάικλ Ρόζεν και Μάικλ Σαούλ, Φέρονται να βρήκαν το συγκεκριμένο άγαλμα του Λένιν πεταμένο σε μια λάνα λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα. Πιθανότατα να ήταν και Ρωσοεβραίοι από ό,τι ακούω από το όνομά τους. Πέντε χρόνια αργότερα, το 1994, το εγκατέστησαν στην οροφή της Αμερικάνικης Κόκκινης Πλατείας. Ο Λένιν επέβλεπε από την ταράτσα του κτηρίου ολόκληρη την πρωτεύουσα του παγκόσμιου καπιταλισμού. Οι περιπέτειες του αγάλματος δεν είχαν τελειώσει. Το 2016 η κόκκινη πλατεία πουλήθηκε προ 100 εκατομμύρια δολάρια στην αναπτυξιακή εταιρεία Dermont με αποτέλεσμα το ξεχωριστό αυτό άγαλμα του Λένιν να μείνει άστεγο. Πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν ότι οι ημέρε που ο αρχιστράτηγο του κομμουνισμού Βλαντιμίρ Λένιν επέβλεπε αφιψηλού τη Νέα Υόρκη είχαν τελειώσει. Υπολόγιζαν όμω χωρί τον ξενοδόχο, δηλαδή τον άνθρωπο που έφερε τον Λένιν στι ΗΠΑ στι αρχέ δεκαετία του 1990. Ο Ρόζεν απομάκρυνε τον Λένιν από την Κόκκινη Πλατεία το φθινόπωρο του 2016. Όμω, λίγου μήνε αργότερα, ο Βλαδίμιο επανεμφανίστηκε στην οροφή ενό άλλου κτηρίου που ανήκει στο Ρόζεν πολύ κοντά στην αρχική του βάση. Ο Λένιν, λοιπόν, παραμένει να φυλάει η θερμοπύλη στην καρδιά τη Νέα Υόρκη, πλησιάζοντα αισίω τα 30 χρόνια επίμονης παρουσίας του στι κορυφέ των κτηρίων του East Village τη πόλη. Το έχει ο Αντώνη και νομίζω ότι έχει καταλάβει ότι η περιοχή αυτή λέγεται East Village, δηλαδή είναι το ανατολικό χωριό. Οπότε, για να ε, έτσι προξενήσω και μια και έχουμε τώρα την Αθήνα και να πηγαίνουμε στην Αθήνα ε, για να δούμε ε, τι θα γίνει με τις εκλογές και επειδή κατεβαίνουν πάρα πολλοί υποψήφοι μεταξύ αυτών και οι κόκκινοι, δηλαδή ο Σοφιανό και η παρέα του, ε, ε, εγώ θα σα παίξω ένα μητσοτάκι. Λοιπόν, ο Δημήτρη Μητσοτάκη, καμία σχέση με τον Μητσοτάκη Μπακογιάννη, καμία σχέση ο άνθρωπο, ε, συνονόματο είναι, έχει γράψει του στίχους και τη μουσική ενό τραγουδιού με τον τίτλο Αθήνα. Ο το παλιό, όχι, δεν είναι κύριο το παλιό Αθήνα, όχι, δεν καμία σχέση. Ε, νομίζω ότι άμα το διαβάσετε θα καταλάβετε ε, τι μπορεί να εστεί Αθήνα τι σύγχρονε μέρε, στο τραγούδι Η Εύα και νομίζω ότι μπορώ να σα αποχαιρετήσω με αυτό το τραγούδι από την Αθήνα, η οποία θα γλιτώσει ό,τι φαίνεται από που θα περάσει στα ξιστά θα έχει μπόλικη βροχή αλλά από αυτούς που έχουν ήδη βραχή και καταστραφή όπως η Μάνδρα, τα Χανιά και άλλες περιοχές ο πάντα στο μάτι και τι σημαίνει κατακλυσμία βροχή μετά από τέτοια καταστροφή από τη φωτιά να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο να μην σας βρει τίποτε παράξενο και να μην φοβηθείτε τη βροχή αν έχετε ήδη στη ζωή σας ξαναβραχή Καλώς σε